Κεφάλαιο Γιο Ταθίτα, σελίδα 461, στίχη 1 στου 7, μαστίγωση του Ιησού και εμπεγμή. 1. Κατόπιν λοιπόν τη επιμονή αυτή του πλήθου, δια να καταπραίνει αυτό ο πιλάτο, επήρε τον Ιησού από το μέρο που εστέκεται, και έδωκε διαταγάσει στου στρατιώτε και τον εμαστίγωσαν γυμνωμένων. 2. Και επιπλέον οι στρατιώτε δια να γελιοποιήσουν τι βασιλικά αξιώσει του Ιησού, αφού έπλεξαν στέφανο από Αγκάθια. Τον έβαλαν αντί στέματος βασιλικού επί της κεφαλής του και τον ενέδεισαν με κόκκινο μανδύαν αντί αυτογρατορικής πορφύρας. Τρία. Και έλεγαν εμπεκτικό: «Χαίρε ο βασιλιά των Ιουδαίων» και του έδιδαν ραπίσματα. Τέσσερα. Αφού λοιπόν η μαστίγωσεις και ο εξευτελισμός σε βγήκε πάλι ο Πιλάτος έξω από το πρετόριον και τους είπεν «Ιδού, σα τον φέρνω έξω. Αρκετά τον ετημωρήσαμε προς Βεβαιωθείτε ότι δεν ευρίσκω σε Αυτόν κανένα έγκλημα και δεν σκοπεύω να τον τιμωρήσω περισσότερον. 5. Εβγήκε λοιπόν έξω η Ιησούς φορών τον ανκάθυνο στέφανον και τον κόκκινο μανδύων. 6. Και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος Είδε εις αν κατάσταση κατήντησεν ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν τον είδαν οι αρχιερείς και οι του συνεδρίου εφώναξαν δυνατά και είπαν «Σταύρωσε, σταύρωσε αυτόν. Λέγει σε αυτού ο Πιλάτο. Πάρτε τον Σίσκι, σταυρώσα Τέτον, διότι εγώ δεν βρίσκω καμίαν ενοχήν σε αυτόν και δεν μπορώ να τον σταυρώσω. Επτά. Επειδή δεν το Ρωμαϊκό κράτο συνήθιζε να αναγνωρίζει του νόμου των λαών, του οποίου υπεδούλωνε, υπενθυμίζοντα τούτο ει των Πιλάτων, απεκρίθησαν σε αυτόν οι Ιουδαίοι. Εμεί έχουμε νόμων και σύμφωνα με τον νόμο μα πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε τον εαυτόν του Ιών του Θεού, και έτσι ευλασφήμησε κατά του Θεού.